Γνωστών, ο Cage συνήρπασε τον μοντερνιστικό μικρό κόσμο συνθέτοντας το περίφημο κομμάτι 4 και 33 το οποίο σήμαινε ότι επί 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα δεν ακούγαμε τίποτα έτσι ώστε στο κενό που άφηνε η μουσική να παρισφρίσουν τυχαίοι θόρυβοι Αυτά τα εφάπαξ ευρήματα Νοθεύουν ένα κόκο αληθεία, ενσφινώνοντά τον κάπου ανάμεσα στην πόζα και στο μυστικιστικό τρίπ. Αλλά είναι δυνατόν να απεγκλωβίσουμε αυτόν τον κόκο και να τον δούμε στην ουσία του. Και ο κόκο αυτό λέει ότι μετά τα αδιανόητα γεγονότα του Άουσβιτς, Κάτι φάνηκε να αλλάζει τόσο ώστε μόνον αποτυπώνοντας το γεγονός ότι μείναμε άναυδοι θα μπορούσαμε να το εκφράσουμε. Μέσα από ένα οξύμορο δηλαδή. Σοπαίνοντας. Και αυτός ο πυρασμός εχμαλώτισε πράγματι, όπως έχουμε ξαναπεί, την καλύτερη μετέπειτα ποιήση. Τουλάχιστον για μία ή δύο δεκαετίες η ποίηση ήταν συντρίμια λόγου μέσα από τα οποία ακουγόταν ένας κόσμος άναυδος βουβός απέναντι στο αδιανόητο και αυτό βέβαια μας αφορά και μας εξίσου σήμερα επειδή όπως προσπάθησα να εξηγήσω την προηγούμενη φορά ένα κομμάτι από αυτό το αδιανόητο φαίνεται ότι όχι απλώς μπορούσε να ξανασυμβεί, αλλά ήδη αρχίζει να ξανασυμβαίνει. Και η πιο απλή έκφραση του κομματιού εκείνου που ξανά διαδραματίζεται είναι, όπως το διατύπωσε ο Πρίμος Λέβη, η εξή. Ακόμη και εν μέσω της παράλογης φαγής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, Επιζούσαν τα γνωρίσματα ενός αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των αντιμαχωμένων. Ήγνοι ανθρωπισμού έναντι των εγμαλώτων και των ανυπεράσπιστων πολίτων. Μια τάση σεβασμού των συμφωνίων. Ένας πιστός, θα έλεγε, ένας κάποιος φόβος του Θεού. Ο αντίπαλος δεν ήταν ούτε δαίμονας, ούτε σκουλίκι. Μετά το «Gott mit uns», των ναζιστών, όλα άλλαξαν. Στους τρομοκρατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Γκέρινγκ απάντησαν οι καθολικοί βομβαρδισμοί των συμμάχων. Η καταστροφή ενός λαού και ενός πολιτισμού αποδείχτηκε δυνατή και επιθυμητή είτε ως αυτοσκοπός, είτε ω μέσο κυριαρχία Και προσθέτει. Μετά την Ήτα, η σιωπηρή ναζιστική διασπορά δίδαξε την τέχνη των διωγμών και των βασανιστήριων σε στρατιωτικούς και πολιτικούς σε μια δωδεκάδα χώρες στις ακτές της Μεσογείου, του Ατλαντικού και του Ειρηνικού. Πολλοί μοντέρνοι τύρανοι έχουν στο σιρτάρι τους τον αγώνα του Αδόλφου Χίτλερ. Με κάποιες αλλαγές ίσως ή με αντικατάσταση μερικών ονομάτων μπορεί ακόμη να χρησιμεύσει. Και για να μην ξεγελιόμαστε, ο Πρύμω λέει προχωράει και ένα βήμα ακόμη, κάνει δηλαδή το βήμα που έκανε και είχαν άρεντ στο περίφημο βιβλίο της ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ και κατονομάζει αυτό που είναι το πιο επικίνδυνο με στο κακό που φαίνεται να επανεμφανίζεται. Ότι και πάλι κινδυνεύει να γίνει κοινό τοπο. και αυτή ακριβώς είναι η αιχμή του ο Πριμολεύη σε πιο στοιχειώδη εκδοχή γράφει «Οι νέοι μας ρωτούν συγνότερα και πιο επίμονα, καθώς απομακρυνόμαστε από εκείνη την εποχή, ποιοι ήταν, από ποια στόφα ήταν φτιαγμένοι η δημιοί μας. Ο όρος υπενήσεται τους πρώην δεσμοφυλακές μας, τους εσές και κατά τη γνώμη μου είναι ακατάλληλος. Φέρνει στη σκέψη άτομα διεστραμμένα, εκγενετή άρρωστα, σαδιστές, πάσχοντες από πρωτογενές ελάττωμα. «Αντίθετα», λέει ο Λέβη, Ήταν φτιαγμένοι από τη δική μας στόφα, ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι, Μέτρια εφηίας, συνήθους μοχθηρίας. Εκτός εξαιρέσεων, δεν ήταν τέρατα. Είχαν την ίδια μορφή με μας, αλλά είχαν διαπαιδαγωγηθεί άσχημα. Στην πλειονότητά τους, ήταν οπαδοί και λειτουργοί, άξεστοι και επιμελείς. Μερικοί, φανατικά πεπισμένοι από το ναζιστικό δόγμα, πολύ αδιάφοροι ή φοβισμένοι για τις τιμωρίες ή αποσκοπώντας να κάνουν καριέρα ή υπερβολικά υπάκουοι. Όλοι είχαν διαμορφωθεί με την τρομακτικά διαστρεβλωμένη διαπαιδαγώγηση που παρήχαν και επέβαλαν τα σχολεία σύμφωνα με τις επιθυμίες του Χίτλερ και των συνεργατών του και η οποία συμπληρώθηκε κατόπιν από τον τρίλ των ΕΣΕΣ. Πολλοί είχαν προσχωρήσει σε αυτά τα σώματα λόγω των προνομίων που παρήχαν, λόγω της παντοδυναμίας τους ή απλώς για να ξεφύγουν από τα οικογενειακά προβλήματα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για να ξεφύγουν από την ανεργία σήμερα. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Το κομμάτι εκείνο που μπορεί να μας αποσβολώσει ξανά, είναι ακριβώς αυτό που επανεμφανίζεται ταχύτερα. Είναι εκείνο που βλέπουμε και ξαναμένουμε άναυδη. Και επομένως, το τι στάση θα κρατήσουμε απέναντι στην ίδια μας τη Βουβαμάρα, είναι θεμελιώδες για μια ακόμη φορά. Η Βουβαμάρα αυτή που έπεσε σε όλο τον κόσμο, ήταν πολύτιμη και χρήσιμη. Ήταν πολύτιμη γιατί ήταν αληθινή, ήταν χρήσιμη γιατί δημιούργησε το φόντο εκείνο μέσα στο οποίο η ρητορία φαινόταν δυο φορές κάλπικη. Όμως μια επάπειρον βουβαμάρα είναι ίσως το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο γενικευμένος τρόμος. Και επομένως αντί να μετατρέψουμε τη βουβαμάρα σε πόζα ίσως θα πρέπει να δούμε αν πάνω στο φόντο της μπορούμε να ξαναμιλήσουμε χρησιμοποιώντας το φόντο τη για να έχουν τα λόγια μας Ισχύ και αξία. Αυτό στην ουσία απαντάει σε ένα τρομακτικά πιεστικό, το λέω έτσι επίτηδες, επιτεταμένα άγχος, το οποίο κάθε τόσο και όχι μόνο σε μένα νομίζω. Και διατυπώνεται με την πολύ απλή φράση «εδώ ο κόσμος χάνεται». Όμως η τελευταία παγίδα είναι να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο αιτήματα. Εκείνο που πρέπει αντιθέτως είναι νομίζω απεγκλωβίζοντας την αυθεντική τέχνη από την κάλπη κηρητορία από το lifestyle από όλα αυτά τα οποία την μετέτρεψαν σε εμπόρευμα και επομένως σε μια εκδοχή μαζικής αποβλάκωσης να την επανεντάξουμε κι αυτήν στο παιχνίδι της εναντίωσης. Είναι κι αυτή ένας τρόπος μετά τη βουβαμάρα να ξαναβρούμε τα λόγια έτσι ώστε να έχουν ισχύ. Γιατί, γιατί ό,τι συνέβη μπορεί να ξανασυμβεί και πρέπει να έχουμε λόγια για να το κατανομάσουμε, έτσι ώστε και οι επόμενοι να το ξέρουν. Και τα λόγια αυτά δεν είναι πάντοτε η πρόζα. Μπορεί να είναι και η πίηση, μπορεί να είναι ένα έργο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Γι' αυτό και ανέφερα μια και δύο φορές, και θα το αναφέρω και μια τρίτη και τελευταία, το παράδειγμα του ίδιου του Λέβη, ο οποίος... Δεν υιοθέτησε την τακτική του συντετριμένου λόγου, αλλά αντιθέτως, μέσα στο στρατόπεδο, ω κρίσιμο ελιγμό επιβίωσής του, κάποια στιγμή προσπαθούσε να θυμηθεί απλώς δάντη. Το έχω ξαναπεί, πηγαίνοντας με κάποιον συγκρατουμενό του να φέρουν τη σούπα στο στρατόπεδο, ξαφνικά του φάνηκε απολύτως επίγον να θυμηθεί το 26ο άσμα της κόλασης, το τραγούδι του Οδυσσέα, όπως το λέει ο ίδιος, και να το μεταδώσει. Θα ήθελα λοιπόν, από το κατόπινε ορτής βιβλίο που έγραψε, σχολιάζοντας το πρώτο και βασικό του, να διαβάσω τη μικρή αναφορά που κάνει ο ίδιος αυτό το επεισόδιο Λέει Ξαναδιαβάζω μετά από 40 χρόνια το τραγούδι του Οδυσσέα στο Εάν Αυτό Είναι Ο Άνθρωπος Είναι ένα από τα λίγα επεισόδια την αυθεντικότητα των οποίων κατόρθωσα να επαληθεύσω διότι ο αλλοτινός συνομιλητής μου ο Ζαν Σάμουελ είναι ένα από τα ελάχιστα πρόσωπα του βιβλίου που επέζησαν Παραμείναμε φίλοι Συναντηθήκαμε αρκετέ φορέ και οι αναμνήσεις του συμπίπτουν με τι δικέ μου. Θυμάται εκείνη τη συνομιλία, αλλά α πούμε χωρί τονισμού ή μετατονισμένη. Εκείνη την εποχή ο Δάντη δεν τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερα εγώ, μέσα στην επιρμένη και αφελή προσπάθειά μου, να του μεταδώσω το Δάντη, τη γλώσσα μου και τι συγκεχημένε σχολικέ μοναμνήσει μέσα σε μισή ώρα και με τι βέργε τη σούπα στου ώμου. Τότε λοιπόν, όταν έγραψα «Θα έδινα τη σημερινή σούπα για να καταφέρω να ενώσω νόν νεαβεβο αλκούνα» με το τέλος, δεν έλεγα ψέματα. Και δεν υπερέβαλα. Θα έδινα ειλικρινά σούπα και ψωμί, δηλαδή αίμα, για να διασώσω από το σκοτάδι εκείνες τις αναμνήσεις που σήμερα, με τη βέβαιη υποστήριξη της τυπωμένης σελίδα, μπορώ να τις ζωντανέψω κάθε στιγμή και χωρίς κόπο και γι' αυτό η αξία τους φαντάζει φτωχότερη». Τότε, στον τόπο εκείνο, η αξία του ήταν μεγάλη. Μου επέτρεπαν να επανασυνδεθώ με το παρελθόν, σώζοντά το από τη λύθη, και να ενισχύσω την ταυτότητά μου. Με έπιθαν ότι το μυαλό μου, αν και περιορισμένο από τις καθημερινές ανάγκες, δεν είχε πάψει να λειτουργεί. Με εξύψωναν στα μάτια των συνομιλητών μου και στα δικά μου. Μου πρόσφεραν μια πάυση εφήμερη, αλλά ουσιαστική, απελευθερωτική και ξεχωριστή. Έναν τρόπο να ξαναβρώ τον εαυτό μου. Όποιος διάβασε ή είδε το Fahrenheit 451 του Ρέι Bradbury, έχει τη δυνατότητα να φανταστεί τι θα σήμαινε να αναγκαστούμε να ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς βιβλία και πόσο σημαντική θα ήταν η ενθύμηση των βιβλίων. Το Lager, δηλαδή το στρατόπεδο συγκέντρωσης, υπήρξε για μένα και αυτό. Πριν και μετά τον Οδυσσέα, θυμάμαι ότι βασάνιζα του Ιταλούς συντρόφους μου για να με βοηθήσουν να ανακαλέσω κάποια ίγνη του χθεσινού μου κόσμου, χωρίς να αποσπάσω πολλά. Αντίθετα, διάβαζα στα μάτια τους ενόχληση και καχυποψία. Τι ψάγνει αυτός εδώ με το λεοπάρντι. Μάλλον θα τον έχει τρελάνει η πίνα. Στοιχεία για την αγορά χαλκού